Και βγαίνει Βέβαινα, ένα παιδί, παιδί που δεν ξέρει να μιλήσει κι όμως θέλει να τα πει Ναι, δεν δε... ξέρω λοιπόν το πώς κι όμως θέλω να εκφραστώ Γιατί τα όλα μέσα, μέσα μου και άλλο δεν κρατώ Μα σε παρακαλώ, μη με παρεξηγήσεις Δεν ήρθα να σου πω κάτι καινούριο, και ειδήσει, Μόνο πράγματα που κι εσύ λίγο πολύ τα ξέρεις Απλά Είμα. δεν βρέθηκες ποτέ μπροστά στο μικρόφωνο να τα προφέρεις θα σου πω και κάτι άλλο που το, το βλέπεις, βλέπεις και εσύ, εσύ ότι στα αλήθεια εγώ δεν είμαι ο καλύτερος μες συναισθήματα και σκέψεις θέλεις να καταγράψω δικός να θάψω και τα λάθη μου να κάψω συναισθήματα και σκέψεις θέλεις να καταγράψω δικός όρεξη να θάψω και τα λάθη μου σως κάψω συναισθήματα και σκέψεις συναισθήματα και σκέψεις Όσα βλέπω και ακούω και πολλοί πολύ με ενοχλούν. Να μπορούσα να τα σβήσω και ποτέ μην ξαναρθούν. Μα ο κόσμο δεν αλλάζει με τι δικέ μου ευχέ. Και οι στίχοι μου δεν κλέβουν κανενό στις καρδιέ. Απλά, oh. <σχαρι> απλά ότι νιώθω θα σου πω και γι' αυτό σε ευχαριστώ. Κι αν θα κάτσει να μ' ακούσει, <σχαρι> χάρη ίσω να χρωστώ. Απλά ότι νιώθω θα σου πω και γι' αυτό σε ευχαριστώ. Κι αν θα κάτσει να μ' ακούσει, χάρη ίσω να χρωστώ. Χάρη ίσω να χρωστώ. Ανοίγει η σκηνή και βγαίνει ένα παιδί. Τα χρόνια κιλίσαν και έχει ακόμα ροή. Πω πότε θα είμαστε μόνο θεατέ, Όλοι οι είμαστε μέσα στο ίδιο κύμα. Πεύτουν πάνω μου οι και το νιώθω Είμαι ο αντίπαλο σε μένα και το ξέρω. Το ξέρω θα είσαι δίπλα μου για ένα σκοπό. Σβήσατε τα φώτα για να πλώσετε σκοτάδι. Ανοίγει η σκηνή. Καλησπέρα λοιπόν, εμείς είμαστε οι φίλοι να στείλουμε τους χαιρετισμούς στους φίλους ακροατές. Το πρώτο κομμάτι το οποίο ακούσατε λέγεται «Ανοίγει σκηνή». Ήταν ένα εισαγωγικό κομμάτι το οποίο είχε αρχικά γραφτεί ως πρώτο τραγούδι του συγκροτήματος και ο πρωταρχικό του σκοπός ήταν να και τα Το επόμενο κομμάτι λέγεται «Το ποτάμι» και το νόημά του είναι συμβολικό. Μιλάει για όλα αυτά τα οποία... Μας ε, ταλαιπωρούν και μπορούμε να κερδίσουμε, να τα πολεμήσουμε και να, να, να τα νικήσουμε όταν είμαστε όλοι ενωμένοι, όπως ένα ποτάμι, το οποίο για να είναι δυνατό και να μπορεί να σπάει κάθε εμπόδιο χρειάζεται πάρα πολλά μικρά ριάκια, τα οποία να ενωθούν και να είναι πραγματικά δυνατό. Από μικράριά και εκατομμύρια σταγώνε. Εντομένε πια μαζί. Τι γίνανε όλε ένα με μια κοινή ροή. Και τότε το, το ποτάμι έχει όλο και ορμή. Έτσι και οι άνθρωποι, ενώ είμαστε μονάδε, έχουμε <συσοφί> τη δύναμη <συσοφί> να φτιάξουμε <συσοφί> ομάδε. Το σκεφτήκαμε ποτέ, έστω Έχω λίγο σοβαρά. Αφού είμαστε πολλοί, γιατί <συσοφί> δρούμε χωριστά. Βγαίνει και βασίλευε είναι η μόνη συνταγή για την επιβολή. Πληθείναμε πολλοί, αποξενωθήκαμε λοιπόν. Μέσα στην ίδια κοινωνία, με στην ίδια γειτονιά. Και πολλοί κατοικίε μα υποστατεύχουν. Τη λαχικιώτη τύχη. τύχη και έτσι αποφασίσανε για τη δική μα τύχη. Βλέπει η ενότητα είναι το κλειδί για να έχουμε φωνή, φωνή, φωνή που μπορεί να ακουστεί. Φωνή. Που φωνή. η δύναμη προέρχεται από πράξη μαζική. μαζική. Μια μαζική αντίδραση από όλου του ανθρώπου. Μια μαζική απέτηση σε όλου του ανθρώπου. Και πε μου ειλικρινά, ποιο θα το σταματήσει ένα παγκόσμιο ποτάμι που απλά ζητά μια λύση. Μια τεράστια απεργία θα σταματά και πολέμους μια, μια απέτηση ενεργία από πολλού στη Θα σταματά για αμέσω το στην Αφρική. Φίλε, τα Πότε σκεφτεί είσαι μια σταγόνα και είσαι μόνο η αρχή. <συρίζε> Φίλε, στα <συρίζε> αλήθεια το έχουμε σκεφτεί. Είμαστε σταγόνε για να γίνει η αρχή. Όλοι σταγόνε <συρίζε> είμαστε μέσα <συρίζε> στο ίδιο κύμα ένα ποταμό. Ξύχη στο <συρίζε> ίδιο βήμα μπροστά στην ίδια μελωδία. Είμαστε <συρίζε> όλοι μα μαζί. Χειροή του <συρίζε> ποταμού για μια καλύτερη ζωή. Όλοι <συρίζε> σταγόνε είμαστε μέσα στο ίδιο κύμα ένα ποταμό. Ξύχη στο ίδιο βήμα μπροστά στην ίδια μελωδία. Είμαστε όλοι μα μαζί. Χειροή του ποταμού για μια καλύτερη ζωή. Η συσσετή ένωση είναι η δόση που θα, θα διώξει. Απ' την πτώση είναι πάντα προπόθεση για κάθε αλλαγή. Την, την κατάλληλη στιγμή μετά την τύπνοση. Επέρχεται αντίδραση και αντεπίθεση. Απέναντι σε όσου τι ελπίδε μα βουλιάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με πίστη και ελπίδα. Είναι σαν μια καταιγίδα. Η ενοτήτα σφραγίδα ένα στην παγίδα. Και ναι, θα μια συμφωνία και μια υπόσχεση μαζί. Από μένα, από, εσένα. από κάθε διπλανό μα. Με τα χέρια ενώμενα την ιστορία. Ξαναγραφούμε, γεμίζουμε πνοή. Για να βρούμε διαφυγή. Αυτή την εποχή που φυλακίζει την ψυχή, Αφού όλοι κολλή μέσα στο ίδιο ποτάμι, Πρέπει να είμαστε δεμένοι και όχι ξένοι. Ανενεργοί και κυμισμένοι, δεν είναι τόσο δύσκολο. Με κάθε σπάση, ξέρει αλλάζει. Αν όχι τον κόσμο, αλλάζει. Ναι, και ανούτε, έναν τον κόσμο του διπλά, την τραση, αλύσυνδωτη. Είναι, το, είναι βλέμμα το βλέμμα, μα είδα την ύφωτια. Που σπάει φωτιά, όλα τα δεσμά. Χαίτσε ελεύθεροι θα είμαστε σαν Τα όνειρά μα είναι πάλι ζωντανά. Ο η αυγή, αυγή μα ήρθε τώρα η στιγμή Να είστε τώρα η στην mismas όλες τα γώνες μέσα στο ίδιο κλίμα να βota midinato stigis στο ίδιο κλίμα να στην ίδια μελωδία είμαστε τον ίδμος μαζί κι ρωήτου ποτά μου για μια καλύτερη ιστορία γιατί στα γώνες εσύ μέσα στο ίδιο κλίμα να βota δυνατό. stigis στο ίδιο κλίμα να στην ίδια μελωδία είμαστε τον ίδμος μαζί κι ρωήτου ποτά μου για μια καλύτερη ζωή όλες τα γώνες εσύ μέσα στο ίδιο κλίμα να βota midinato stigis στο ίδιο κλίμα να στην ίδια μελωδία είμαστε τον ίδμος μαζί κι ρωήτου ποτά Για μια καλύτερη ζωή όλοι σταγόνες είμαστε Μέσα στο ίδιο κύμανα ποτέ όλοι δυνατό Στοίχη στο ίδιο κύμανα, τα συνίδια μελωδία Είμαστε όλοι μας μαζί και η του ποταμού για μια καλύτερη ζωή Για μια καλύτερη ζωή, για μια καλύτερη ζωή. Για μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που γύρω στο 2009 καταφέραμε να γυρίσουμε με τα δικά μας μέσα ως βίντεο κλιπ. Λέγεται το κορίτσι της βροχής, μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, έχει γυριστεί εδώ στην πόλη μας στην Πάτρα και αυτά. Στα αλήθεια να με πόσα χρόνια έχουν περάσει, Κι εγώ να βρίσκομαι ακόμα σε μια φάση. Που με πόθο σε ζητώ, Ποτέ εκεί και πότε εδώ. Μήπω έτσι και μπορέσω με εσένα σαν το μέσο. Την πληγή μου να την Που με έχει αφήσει πίσω. Δεν σε έχω συναντήσει, ούτε ποτέ μου σε έχω δει. Μα το νιώθω ότι υπάρχει και για μένα εσύ εκλεκτή. Που μπορεί μόνο εσύ να μου δώσει την πνοή. Σαν στη χάκη έχω φτιάξει που το λέω την απχή. Παραμύθι, έχει γίνει Στοιχώ ξεχασμένο. Μα ελπίζω και Σ' Ένα θέλω, ευτυχισμένο. Πω αρχίσαν τελικά από εκείνη την βραδιά. Ήσουν μόνο η αφορμή για μια ελπίδα. Το σαγνί που υπήρχε στην καρδιά. Μα δεν είχε τη μορφή και την έδωσε. Εσύ με σύμμαχο σου τη βροχή. Είσαι κορίτσι τη βροχή, τη αγάπη τη ζωή. Μια ιδέα το σαγνί, πω και εσύ θα αγαπηθεί. Τι ταγώνε σου ζητάω, όλα τα βράδια που διψώ. Αν εγώ είμαι το χώμα, τότε είσαι το νερό. Κι απ' την ένωση των δυο θα γεννήσουμε ανθώ Η βροχή και ο αέρας αρώμα σου κουβαλάνε καν στο πέρασμα του χρόνου οι ελπίδες μου ξεχνάνε το όνομά σου ένας ψήθηρος ανύποπτη στιγμή Μου θυμίζει ότι υπάρχει το κορίτσι της βροχής ψάξει και το ξέρεις μα δεν είσαι πουθενά Ψεύτικες ελπίδε και τα βράδια αδιανά Σε έχω ψάξει στη βροχή, στη σιώπη, στη μουσική Σ' ένα βλέμμα που με κάνει να νομίζω ότι σε εκεί Μα δεν είσαι αντε πάλι, αντε πάλι απ' την αρχή Κι έτσι φύγανε τα χρόνια και μου άφησαν ένα χνούδι Σου χαρίζω το τραγούδι σαν το πιο μικρό λουλούδι Μαν η του φτηνή, όχι άξι προσοχής Από σένα ακριβή μου το Πεύτουν πάνω μου οι και το νιώθω μακουμπά. Μα μόνο ψευδεστήσει τη πικρή μου μοναξιά. Κι τι να γίνει, σο αλλάξει ο καιρό. σω να μείνει με μοναχό. Πεύτουν πάνω μου οι και το νιώθω μακουμπά. μόνο ψευδεστήσει τη πικρή μου μοναξιά. Κι αν σε να γίνει, Απόψε και εσένα χρόνια ψάχνω στα χαμένα Σε νησιά ερημωμένα την Ιθάκη για εμένα Μήπω ξέρεις να μου πεις το μυστικό της προσμονής Που το πόνο μου αναφραίνει ο χρόνο Ξεκλιστάνε οι χειμώνε σαν τι στάλε τα σκαλιά. Του βλέπω να περνάνε από εμένα νε μπροστά στην ίδια πάλη τη σκηνή, στην ίδια πάλι μουσική. Και να αφήνω να χαϊδεύει το πρόσωπό μου η βροχή. Το πώ ρίχνω το χώρο ρε, μου με σε τούτη τη γιορτή. Τότε κάνω μια ευχή να σου να κι εσύ αυτή. Να υπήρχε να αγαπούσε, ένα γέλιο να κρατούσε. Στη ζωή μου να κοιτούσε και ποτέ να μην ξεχνούσε. Μέχρι όμω να φανεί, το χώρο μου συνεχίζει και okay, είναι υπέρο. Νομίζω στις σταγόνες να σ' αγγίζω Συνεχίζω να ελπίζω Κι κάποτε φανείς Στο χώρο μου για να πεις Εσύ κορίτσι της βροχής Μαζεύω όλες τις σταγόνες Εσένα για να φτιάξω Σχηματίζε τη μορφή σου Κι όλα γύρω σου ζωή Ένα χάδι σου χαρίζω Μου δανείζεις μια πνοή Τη ματιά σου φυλακίζω Κι μόνο το παιδί Κια αφιαγμένη από βροχή Μου θυμίζεις προσευχή Κάνω μια ευχή και η ελπίδα μου κρυφή Κι ξεμένω πότε-πότε να κοιτάζω τη βροχή Σα λουλούδι θα ανθίσεις κορίτσι της βροχής oh, oh, oh. Πεφτούν πάνω μου οι σταγόνε και το νιώθω μακούμπα. Μαναι μόνο οι ψευδεστήσει τη μικρή μου μοναξιά. Κι αν σε θέλω λοιπόν, τι να γίνει, σο άλλαξιο καιρό. σω η βροχή σε φέρει ναι, να μην είμαι μοναχό. Πεφτούν πάνω, πάνω μου οι σταγόνε και το, το νιώθω μακούμπα. Μανε μόνο οι ψευδεστήσει τη μικρή μου μοναξιά. Κι αν σε λοιπόν, θέλω τι να γίνει, σο ο καιρό. σω η βροχή σε φέρει να μην είμαι μοναχό. Πεφτούν πάνω μου οι και το νιώθω μακούμπα. Μαναι μόνο οι της πικρή μου μόνο κι αν σε θέλω τι να γίνει, ίσω αλλάξει ο καιρό. βροχή σε φέρει να μην είμαι. Μόναχο πέφτουν πάνω μου στα και το νιώθωμα κουμπά. μανε μόνο ψευδεστήσει τη πικρή μου μόνο κι αν σε θέλω τι να γίνει, ίσω αλλάξει ο καιρό. Ισοσύβροχη σε φέρει να μην είμαι. Μοναχός. Αυτό λοιπόν ήταν το Κορίτσι τη Βροχή. Όπω είπε και πριν ο Νίκο, μπορείτε να το βρείτε στο YouTube το βίντεο κλιπ. Πληκτρολογείται Κορίτσι τη Βροχή Φιλίν. Το επόμενο κομμάτι ε, ήταν ένα από τα πρώτα κομμάτια τα οποία φτιάξαμε ε, όταν φτιάχτηκε το group το 2003. Αρχικά, να πούμε και κάτι για την ιστορία του group. Αρχικά, το group φτιάχτηκε από τον Βαγγέλη, Βαγγέλη Μουρελάτο ή Τζέι Ελισεμ Φιλίν, ο οποίο είναι στι παραγωγέ και στα σκράτ τα οποία ακούτε. Και Από εμένα τον Δημήτρη Ροντογιάννη. Ε, το 2003 λοιπόν, φτιάξαμε ένα από τα πρώτα κομμάτια, την τριλογία. Το ονομάσαμε έτσι γιατί αποτελείται από τρία διαφορετικά μέρη. Έχει κοινωνικό περιεχόμενο. Το πρώτο μέρο μιλάει για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Ε, το δεύτερο μέρο μιλάει για την ελπίδα, για την ελπίδα που έρχεται από κάποιου ανθρώπου οι οποίοι δρούν αθόρυβα και δεν του βλέπουμε, οι οποίοι αλλάζουν τον κόσμο. Και το τρίτο μέρο είναι η ελπίδα για το μέλλον. Και στη συνέχεια τα πούμε για τα υπόλοιπα μέλη του γκρούπ. Προσθέθηκαν. Προ το παρόν τριλογία. Καθότα, για να πλώσετε σκοτάδι Καταργήσατε τη μέρα Για να υπάρχει μόνο βράδυ Κι και εγώ και το τριγύρο Ετούτε στις πληγές Ξαναζούμε δυναστίες Φερμένες από χθες Πίνα δυστυχία Υποφέρει ο πλανήτης Για όλα του τα τάδινα Το χρήμα νεοθήτης Κι αφού η απληστία Βασίζεται στην αδικία Συνεχίζεται λοιπόν Την εμψυχροδολοφονία Του πλανήτη των ανθρώπων Και των ιδανικών Των, ονείρων, των ελπίδων, των μεγάλων και μικρών και όταν μοιάζουνε χαμένα στη δική μας εποχή οι δυνάστες έχουν στήσει μια φιέ κοντική. Μα μας νικάει παρακμή μας έγινε συνηθία δεν δώσαμε στο μέσα μας την πιο μικρή βοήθεια η γη πεθαίνει. Πόσα παιδιά πεινάνε κράτη αφανίζονται τα σχέδια προχωράνε Κι έτσι τώρα στήκατε παγκόσμια τυραννία με παγκόσμια αστυνομία που καταργεί ελευθερία Μα υπάρχει και μια σπίθα που στην αρχή ήταν μικρή Μα απλώνει περιμένετε πόσο πολύ θα διαδοθεί Νιώθω το ή, θα γίνεται κίνετε πίξι, ηταν γίνεται <Ρι> αστέρι. Στο κόσμο ταξιδεύει και θέλει. Από εκείνου που πιστεύουν, που φωνάζουν και παλεύουν. Για ένα κόσμο ειρηνικό είναι δύσκολο, πονάνε. Συνεχίζουν, προχωράμε, πίσω, με, πίσω, προχωράμε πίσω, με τραγούδια πίσω, που θα με τσιχάκι να του φημίσουν. Κάπου ψυπνούν οι σύλληδη, δίνω σήμα να μιλήσει, να μονάξει, να αγαπείς Και να μην αφήσει τι να συνεχίσουν. Στου φύγουν τα ζώνα, Oh oh oh Que ta métroux ma sta Που κι αυτή με τη σειρά τη θα γυρίσει σε κραβή. τα μπι θα, θα σα την και θα φυσήξει την νόη για μια καλύτερη καλύτε ζωή. Είναι ο κύμαρο αυτόν που τα κρατούν που για τα δύναμα που έχετε χτίσει. Μα, μα αυτή σα δεν σας θα σας συνεχίσει. Υπάρχουν μα. ακόμα καρδιέ που αντιστέκονται. άνθρωποι που σκέφτονται, προσπαθούν, ενεργούν και αδυνατούν να συμβιβαστούν. Κάτι ό,τι και να γίνει, το, το δίκαιο δεν το θα Αλλά έχω και το βλέπω κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα. Σε αυτού που για Και τα αυτά που Γλέτατε στις γιορτές που τώρα στρώνουν η Αλλά η πορεία Αρχίζει η αντίδραστητική σας αδικία και, και το μήνυμα είναι ένα Αγάπη για τον άνθρωπο, αγάπη στο, αγάπη στο καθένα Κιδή ψάχει αλλαγή για μια ομορφότερη ζωή Μας δίνει την πνοή και τα νυρά τα αγαπημένα Θα γίνουνε γιορτή σε το τη ζωή Και Είδη το μήνυμα είναι ένα Αγάπη για τον αγάπη άνθρωπο, αγάπη στο καθένα Σπισούσατε τα φόβα για να το σκοτάδι. Κατάρχισα ταρά για να υπάρχει μόνο πράγματα. Αν η ζήψη γίνει μια δυνατή φωνή. Κατά μήκο μα γίνει μια δυνατή φωνή. Κάνη χρήψι μαζί μια δυνατή φωνή Κορτι με τη σειρά τη αγενεί σε κρατή. Το μεγάλο πανίγει μια τεράστια άλλαγή. Ένα μεγάλο πανίγει μια τεράστια άλλαγή. Το μεγάλο πανίγει μια τεράστια άλλαγκη με μεγάλο μια τεράστια άλλα. Με τη σελπίδα τη φωνή με τη σελβία στη φωνή. Ένα μεγάλο πανίγει μια τεράστια άλλαγή με τη σελπίδα τη φωνή. Σελπίδα τη φωνή με τη σελβίδα στη φωνή Θα γίνει μια φλόγα δυνατή Θα μπορέσει πια να κλείσει Κάθε ανοίχτη πληγή Φύλαξε μου την ελπίδα Ζεστανε την εξανά Κι στην ας την απετάξει. Στη κάθε γωνιά <Σιουσίες> λοιπόν, αυτή ήταν η τριλογία. Ε, τα τελευταία χρόνια αρχίσαμε να δραστηριοποιούμαστε και συναυλιακά. έχουν περίπου έξι χρόνια που παίζουμε live γύρο γύρω εδώ στην Πάτρα, σε άλλες πόλεις. Και όλη αυτή η διαδικασία μας έβαλε σε σκέψη στο κατά πόσο θα ήταν ενδιαφέρον για εμάς το να πάρουμε κάποια τραγούδια που είναι εντελώς διαφορετικού μουσικού ύφους και να τα φέρουμε σε κάτι πιο δικό μας. Έτσι λοιπόν διαλέξαμε ένα τραγούδιο ενός συγκροτήματος που... Άνθισε γύρω στη δεκαετία του 1990 λέγοντα Τελεωνόβα και το τραγούδι που διαλέξαμε να διασκεδάσουμε είναι το Ηλίθια Αστεία. Κάτι που παραμένει ακόμα και σήμερα έτσι, επίκαιρο. αλήθεια, επίκαιρο. Να πούμε τα πρώτα τέσσερα κομμάτια το Ανοίγει Σκηνή, το Ποτάμι, το Κορίτσι τη Βροχή και η Τριλογία Μπορείτε να τα ακούσετε και στο δίσκο που κυκλοφορήσαμε το 2011 από την Legend. Ε, θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια από αυτό το δίσκο στη συνέχεια. Προ το παρόν πάμε στη, διασκευ... στη διασκευή αυτή. Μπορεί κάπου μια μέρα να βρει το δίκιο μέσα από ένα Στοχοστόνα αέρα. αέρα. Θα είναι ίδιο όμω αργά. Γιατί θα έχουν χαθεί τόση από τη μόλι. Από τη μόδα, από μια ισχυρή δόση. Από τον πάγο στην φύλια. κορφή αυτή η ζωή βρωμάει. Και ξέρω πώ να επιβιώνω γιατί έχω γίνει το μάρι. Καταλαβέ, Καταλαβαίνω, μα να δεν γυρίζω πίσω. Δεν θα τα τεινάξω, μα ούτε κι έτσι θα τα πίσω. Η οργή είναι ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Αυτέ τι μέρε πρέπει να φωνάζει δυνατά. Μετα-ίζουν βλακίε και περιμένουν να χωνέψω. Κοιτάζω τον κόσμο, δεν ξέρω τι να πιστέψω. Μα ο Θεό είναι δυνατό, μου ανοίγει τα μάτια. Για <σοβή> να σ' αγαπάω πιο πολύ να σε φυλάω από την κάτια <Φίλου> Μα ο είναι μου, ανοίγει τα μάτια Μην αφήσεις τη ζωή να σε πάρει από, από, από κάτω κάτι άλλο, κανέν τους φύνσεις να στο Βολεύισε το άδικο το και κάθε ηλθία αστεία Σκέψου θετικά και μη γελάς με ηλίθια αστεία Μην αφήσει τη ζωή να σε πάρει από κάτω Τους φόμους που σε τρευούν, να μη γυναστείς κάτι άλλο Βολεύισε το άδικο και κάθε ηλθία θετικά <συμή> Και μη γελάς με ηλίθια αστεία με Κάποτε μπορεί κάπου μια μέρα από τη θέση που είσαι να, να πάει πας πας πιο, πιο πέρα, πέρα. Θα είναι ίδιο αργά, γιατί θα έχει διώξει άλλου από μια θέση στη ζωή. Από τον μια γελάδα σε μια φύσα, στέκει μολυσμένη. Αντανακλάτε στα γαλλιά σου και, και μετά πολύ λίγο φεύγει. Ο χρόνο σου τελειώνει, λε ημέρα αυτή πάει. Μα ο χρόνο επιστρέφει και σι τα ίδια παλίλε. Στον μπορώ να αλλάξω, μα είναι ήδη αργά. Και αφήνει τη ζωή σου να πνίγει στα ριχά. Λά. Λά. Λά. Πιο πολλοί αποφεύγουν να σε κοιτάξουν στα μάτια. Στο πίσω καθισμένο κλειστούν και πνίγουν τα πιο πολύ δάτρε. Κοιτάξουν στα μάτια στο πίσω, πίσω κάθις μαγιστρούν Και πνίγουν τα δάκρυα Και πνίγουν τα, τα δάκρυα Μην αφήσεις σωστή να σε πάρει από να Σε πάρει που σε να βρουν κάτι άλλο κάνει τους φίσης Σκούφι, αν από τα σκουπίδια τους, το ψέμα Μόνο σε σε έτο, αδειχθείς Μόνο σε έτο, με Μην αφήσεις σωστή να σε πάρει από Να Σε πάρει που σε να άλλο κάνει ik ben niet aan de hand van de regels, me Δεν θα αφήσω αυτέ τι μέρε να με πάρουν από κάτω. Του φόβου που με τρέφουν θα του κάνω κάτι άλλο. Θα αλλάξω τη ζωή μου σε, σε κάτι θετικό. Και, θετικό. και, και κάθε άσχημη ενέργεια θα τη στείλω στο καλό. Θα δώσω σημασία σε αυτά που εσύ πετά. Με και στο τίποτα μπορεί να βρει αυτό που ζητάς Στα σκουπίδια βρίσκουν τα σκυλιά ε, φαγητό. φαγητό τι περιοχέ αυτές τις προστατεύει, προστατεύει ο Θεό. Όπω του άνεργου, του άστεγου και όσους ζω στο μέλλον. Αυτού που αγαπούν και πιστεύουν φιλιά στέλνω. Πού το σύννεφο το λαβεύουν. Και χιλιάδε παιδιά σε αυτό το κόσμο μεγαλώνουν. Πλάτο το βλέμ Σε, σε πλαστικά α实μά. καλώδια, Σε κρύα, σε φώτα, σε γυμνασμένα πόδια Χιλιάδες παιδιά σε αυτόν τον κόσμο μεγαλώνουν Χιλιάδες <Τι Τι'> παιδιά σε αυτόν τον κόσμο μεγαλώνουν Μην αφήσεις να... τη ζωή να σε πάρει από κάτω Τους φόβους που σε τρεφούν να τους κάνεις κάτι άλλο Πολέμεις σε τον άδικο και κάθε ηλουσία Σκέψουν θετικά και μην γελάς με ηλίκη Σκέψουν θετικά Και μην γελάς με ηλίθια αστεία Μην αφήσεις τη ζωή να σε πάρει απεγκαπού Τους φόρους που σε τρεπούν να τους κάνεις κάτι Αν όμως εγώ δεν είσαι το άδικο Του κάθε ηλίθια Σκέψου δε τρικά Και μην γελάς με ηλίθια αστεία Να μην γελάς με ηλίθια αστεία Αυτό ήταν α, το ηλίθια στέλνο τη Στερεωνόβα. Θα προχωρήσουμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι και αυτό από τον πρώτο δίσκο που βγάλαμε και είναι και ο μοναδικό μέχρι στιγμή. Να πούμε για την ιστορία βέβαια, γιατί το αφήσαμε πριν στη μέση ότι λίγους μήνε μετά αφού φτιάχτηκε το group, προσθέθηκε στα, στα φωνητικά ο δεύτερο τραγουδιστής ε, του συγκροτήματο, ο Νίκο Γαλάνης, που είναι ακριβώ δίπλα μου, και μετά από τρία χρόνια. Ε, ήρθε στι κιθάρες ο Γεράσιμος Γιαμαγκάκη. Και, και μάλιστα. Συγγνώμη, σε περίπτωση. Για το επόμενο κομμάτι ακριβώ ήταν. και ο λόγο που τον είχαμε φωνάξει τότε. Ε, να πω και το αστό τη ιστορία. Εγώ με τον Νίκο Ψιλοπέζουμε λίγο κιθάρα, <laughs> Αλλά η αλήθεια είναι ότι. εντάξει, να μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ καλό. <laughs> Γι' αυτό και το ρίξαμε στο... <laughs> στο φωνητικό. Και χρειαζόμασταν λοιπόν κάποιον ο οποίο να ξέρει καλή κιθάρα και χρειαζόμασταν για το επόμενο κομμάτι ένα. Κιθαριστικό σόλο. Πού να βρούμε, πού να βρούμε. Ήρθε ο Γεράσιμος για να κάκεις λοιπόν στις κιθάρες και την πρώτη φορά που το ακούσαμε μείναμε έκπληκτοι. Ως πότε λοιπόν, κοινωνικό κομμάτι και πάμε. Κοιτάμε με ένα ψεύτικο ότι ότι όλα πάνε Κι ο κόσμο πέει μπροστά, κι όμω μέσα σε κλουβιά. Την ώρα μα περνάμε, δεν κοιτάμε, δεν κοιτάμε. Αν οι γύρω μα χεσνάνε και ξεχνάμε, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε. Τα στέλια πια δεν φτάνουμε, το νόημα σαν χάνουμε. σω να λανθάνουμε περιμένοντε μια ευχή. Μαλιάδες. Μαλιάδες. βιώνουμε Μαλιάδες. τη νέα εποχή. Του ό,τι να είναι, ποιο να είναι, κάνει ό,τι να είναι. Για ποιον και τι μέρε μα περνάνε, όλα Μαλιάδες. γύρω μα γυρνάνε, πόσο, πόσο χρόνο σπαταλάμε. Μα οι απαιτήσει όλα ξάνονται αφού. Πρέπει να σπουδάσει, πρέπει να δουλέψει. Πρέπει τι αρχέ σου λίγο να τι παζάρεψει. Πρέπει να παντρευτεί, να, <Ρα> να κάνει την <και> οικογένεια. <Ρα> να παίζουμε <Ρα> τη βλόμη <δύο μηγα>, γαγέματη <Ρα> με ευγένεια. Αγινόμαστε <Ρα> <Να> μοντέλα <Ρα> χωρί καμία τέλεια. Όμορφο <Ρα> το σώμα μα ψυχή. Οι γυναίκε γίνανε και οι άντρε γίνανε <Ρα> άντρε. Και του έλνου σαν καράβια. Από εκεί και από εδώ σε σύγχρονο ναρκωτικό. έτρεψαν το μέρο θα το ξηλό, αντομάτισαν. Μετά το ξεπουλήσαν και απ' πρώτα μα κίνησαν. Μετά μα εκτοπίσαν εκεί πέρα μα αφήσαν και δίκανε. Εμείς. Κοιτάμε τηλεόραση λεόραση, την γίνηση Δεν έχουμε συνείδηση, βάζω υπεντήμηση Να ξυπνήσω το πρωί και τον κόσμο μου να αλλάξω Μα μέχρι εκεί να φτάσω, δεν θέλω να σωπάσω Και έτσι όλους σας ρωτώ, ρωτώ. Ως ποτέ, θα είμαστε μόνο θέατές Μέχρι να πιστέψουμε στις επιλογές Ως ποτέ, δεν θα υπάρχουν αλλαγές Μέχρι να μπαλέψουμε και οι ίδιοι για αυτές Ως, Ως ποτέ, ποτέ. θα είμαστε μόνο θέατές Μέχρι να πιστεύσουμε στις επιλογές Ως ποτέ δεν θα υπάρχουν αλλαγές Μέχρι να μπάλεψουμε κι οι ίδιοι για αυτές Ως ποτέ Ως ποτέ Ως πότε στα τραγούδια μας τα βάζουμε ευχέ. Και θα κάνουμε επανάσταση μονάχα με αυτέ. Ω πόντι θεωρίε που μιλάνε για αλλαγέ. Ενώ ταυτόχρονα αναμένουμε μονάχα θεατέ ή απλοί αφήγητέ των σύγχρονο, σύγχρονο πληγών. Ενώ η πράξη αυτήν από απόφαση είναι ζήτημα στιγμών. Χωρί καμία πράξη πε μου την αλλάξει Χωρί εμπρακτή αγκάπη, αφιλικό θα ταράξει. Σωστή η θεωρία μα σαν αφετηρία. Που θα δώσει δράση και ουσία. Θα πνεύσει την ενέργεια με αγάπη και αξία. Τυχαίο θεωρία. Πράξη καμία έχει παρόμοια. Αποτέλεσμα με την αδιαφορία. Α κάνουμε, κάνουμε λοιπόν του ήχου, τα συνθήματα. Τα κάθε λογιστήματα να γίνουν τα πρώτα βήματα, να, να ξυπνήσουν. Συνειδητή και, και να κάνουμε να μια πράξη, πράξη που να αξίζει, που αξίζει και, και να είναι αλλαγή. αλλαγή. Είτε μεγάλη είτε μικρή, η καθημερινή. Σαν τούτη τη ζωή, βοήθεια στον άνθρωπο που δίπλα υποφέρει. Τε τροφή, είτε νερό, είτε να πλώσουμε είτε το χέρι. Αντίδρασε στο άδικο σαν ποτάμι δυνατό. Η ισχύ σε διεντοσύντιο θα μα έχουν σαν μπορούμε με ένα το σκοτάδι και το πράγμα. Τώρα να είναι παρελθόν. Για να φτιάξουμε το μέλλον, Κάτσουμε στο παρόν. Η ζωή Ζω. είναι και δικιά μα και όχι κτήμα αλλωνών. Ω πότε θα μόνο θεατέ, Μέχρι να πιστέψουμε στι επιλογέ. Ω πότε, πότε δεν θα υπάρχουν αλλαγέ, Μέχρι να παλέψουμε και οι ίδιοι για αυτέ. Ω πότε, πότε θα μόνο θεατέ, Μέχρι να πιστέψουμε στι επιλογέ. Ω πότε, πότε δεν θα υπάρχουν αλλαγέ, Μέχρι να παλέψουμε και οι ίδιοι πότε O spote, o o Отπ θα μας Θα είμαστε μόνο θεάτες, Μέχρι να πιστεύσουμε στις επιλογές ω Δε θα υπάρχουν no? αλλαγές Μέχρι να παλέψουμε κι οι должно για αυτοί Ώς μόνο θεάτες, Μέχρι να πιστεύσουμε στις επιλογές ω Δε Χ... Χ... θα υπάρχουν αλλαγές Μέχρι να παλέψουμε κι οι recognize Committee Λοιπόν, όταν πρωτοφτιάχτηκε το συγκρότημα, ο Δημήτρης με το Βαγγέλη είχαν πάρα πολλές ώρες συζητήσεων για το πώς βλέπουν το hip-hop. Κυλήσαν τα χρόνια, το hip-hop άλλαξε μορφές στην Ελλάδα. Ωστόσο, από εκεί που ξεκίνησε, το σύστημα ε, το έκανε αναγκαστικά γιατί δεν μπορούσε να το πολεμήσει με κάποιο άλλο τρόπο κομμάτι του. Έτσι και εδώ, λοιπόν, με λίγο διαφορετικό τρόπο, το hip-hop... Αντί να έχει το χαρακτήρα τον οποίον θα έπρεπε και ξεκίνησε να έχει, έχει καταλήξει σε κάτι εντελώς διαφορετικό, τύπου clubs, γυναίκες κλπ. Ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι μπορεί να μην έχουν το βήμα πάντα να μιλάνε, αλλά Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ασχολούνται σοβαρά με αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό και για αυτούς φτιάξαμε ένα κομμάτι που λέγεται hip-hop. Η ώρα λοιπόν Το hip-com να κατάματα Αρχίζοντα με ράματα στη βούνα του καθένα που δεν σκέφτεται τι λέει Πώ το υποστηρίζει τη μουσική Σαν να το χάνω τι θερίζει Κουραστικά να κόβω στο κράτο Αν ταλήθινο τερμαθεματολογικό τερμα, τερμα, Κανένα πρότυπο σωστό Το hip-com βαντιγιά αφυπνιστικό Γίνεται στερεοτυπό Δεχοσοσία και σκοπό Καμία ηθική Και κανένα σεβασμός μόνο χθινός διαγωνισμός και για τον καλύτερο εσύ. Δεν ψάχνει νικητή η μουσική είναι ψυχική έκφραση στο χαρτί και πάνω στη σκηνή ναι, Μετράει τι λε. Σίγουρα και ο τρόπο μείγμα ακροσεφλεκτών είναι αρκετό και κάτι ακόμα. Μιλάτε για διχόνια στι φίλε του hip hop. Κι γίνονται τα πιόνια. Πέρασαν τα χρόνια, ό,τι έχει γίνει. Χάνετε, φεύγει του χρόνο, την δίνει. Γιατί προσπαθούμε να βρούμε την άκρη στα γέρε μα. Είναι να αλλάξουμε κάτι στα ντόπεδα. Κλικε με φέντα, τι τραβάω, τραμώ. θυμάμαι μια φωνή που ντάμαζε ριχμού. Μέσα από πρίσμα φαντασία να μιλάει για τα μια φωνή να μου φωνάζει, μη το Μέρα και μια νύχτα να φωνάζω την κρυφή μου προσευχή. Θυμάμαι όσα μου μάθε. Εσύ και σαν το φύλλακα, Και λόγου στον ιό μου να δει τι νοεί. Χιπχό, να χαρίζει πνοή. Να χαρίζεις νοη. <σ comentariate> τα χρόνια κιλίσαν και έχεις ακόμα ρόει. Την και αν υπήρξαν που σου ανοίξαν πληγή. Μόνο τα μάτια ανοίγω, είσαι ακόμα εκεί. Και είναι σε μέσα από τι τάχτε και δεν πάλι από την αρχή. <σ nah, <σ <romance> τα χρόνια κιλίσαν <σ> um> <σ> uh> και έχεις ακόμα ρόει. Την και αν υπήρξαν που σου ανοίξαν πληγή. Μόνο τα μάτια ανοίγω, ακόμα εκεί. Και είναι σε μέρους από τι τάχτε δεν πάλι από την αρχή. Θέλω να εκφράσω ότι έχω στο μυαλό τόσο καιρό. Μήνυμα ενωτικό. Πιστεύω σε αυτό. Φίλε, στο χυρκό πήρθε χτύπημα διπλό. σω το... όχι τυχαίο, ίσω με κάποιο σκοπό. Έχω απλά ρωτώ. Όπω έχει υποθεί, ότι δεν μπορεί να νικηθεί. Πρέπει απλώ να διαβρωθεί. Να επέλθει παρακμή. Είναι παλιά η συνταγή. Ωστέ το σύστημα να ζει. το σύστημα να ζει. Χτύπημα, το διάβρωση και καθόλου. Ενδεχόμενε λεφτά. Μάξα και ναρκωτικά μα πήραν τα μυαλά. Ενώ τριγείο η τα πεινά. Αποφωνία αντίσταση παλιά στο κάθε κέτο. Το σύστημα Φόρεσε καθένα το σπέτο, τα μικρόφωνα Τα τους του τείχου. Αλλιώσαμε μηνύματα. διαδόσαμε τα όνειρα. Μπατώσαμε. Χτύπημα δεύτερο και πιο σημαντικό. Πλήγμα που προέρχεται από τα αφαίρεση. Και, και το, το χειμώνα τόνει από διχόνια και διαίρεση. Μα υπάρχει τόσο ταλέντο στη σκηνή. Το χοβεί, το χειμώνα. Εκεί σε μάχη Ενώ εφρό είναι αλλού. Τι του κόσμου αυτού. Όσε παίρνουν αδικία παντού. Γι' αυτό είναι τα το Δαίνουμε στρατόπεδα και στο δηλητήριο. το αδέρφια, μια Τα μικρόφωνα να σε μια κινητό. Κώτε να έχει το χαιρότη στην αληθύνη ταυτότητα μια μουσική οπότε τα με <συσκοί> <ο ρόλος> είναι <συσκοί> τη να φυμίσουμε να ενεργήσουμε πλέκει να χρουμε πάλι <συσκοί> να λάβσουμε Καλατενέργεια να γνωρίσουμε φαντά <συσκοί> <συσκοί> Τα μικρόφωνα να στήσουμε σε ένα τρελό χωρό. όλοι μαζί να κάνουμε γνωστό. οι αρχέ μα είναι εδώ, Vai als man een schoonbo Shepherd Love מקaxie En eenemplaris krock Poncho De Kaopd현ia k frequer ze je evenfoge Maar heb een v Teraz moest gewaven Ik u daar hoever die zмовste tijdens ben je gekomen Ook nogal media Er grillik uk je dus v だ Hearing v Do andes b planneden twe salaries. Men je het moest gew etiquette er zo is in που σου ανοίξαν πληγή. Μ' όταν τα μάτια ανοίγω, ακόμα εκεί. Γίνεσαι μέσα από τις τάχτες και πάλι απ' την αρχή. Αυτό ήταν λοιπόν το Hip Hop. Ε, το επόμενο κομμάτι είναι και αυτό από το πρώτο δίσκο. Ε, λέγεται Νύχτα και Αυγή. Ε, είναι ένα κομμάτι... θα μπορούσα να πούμε αρκετά βιωματικό. Γράφτηκε σε μια εποχή που ε, πρωτοφτιαχτήκαμε... Μάλλον είχε γραφτεί πριν φτιαχτεί το σύγκροτο, αν θυμάμαι καλά. Είναι ένα βιωματικό κομμάτι και νομίζω αφορά πάρα πολύ κόσμο. Είναι όταν γυρνά βράδυ σπίτι, μόνο, στο χειρότερο ίσω μέρο του 24ωρο, από εκεί που το πέρασμα τη νύχτα δίνει σιγά σιγά τη θέση τη στην αυγή, η μοναξία χτυπάει κόκαλο και προσπαθεί να την παλέψει τον εαυτό σου. Αλλά όπω λέει και το τραγούδι στο τέλο, γιατί σαν φίλινγκ θέλουμε να δίνουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα, όταν σηκωθεί ο ήλιο τη αυγή, το σκοτάδι γίνεται κουρέλια. Βλέπει βλέπεις όλα συνυπάρχουν και ημέρα και το βράδυ και, και έχω ψάχνω το αλφάδι, αλφάδι της ζωή ζω, μου να εξώσω Παλεύω με τη νύχτα ώστε να μην ξενερώσω Γιατί Για μέσα στα σκοτάδια νιώθω τόσο μοναχός. μοναχός Έτσι είναι όλα τα βράδια Έχει και μπαινάει ο καιρός Κανένα δεν το βλέπει. Δεν θέλω να το δουν. Εντρεπόμαι αν και δεν πρέπει. Και, και στα λέω χώμα, μαύρα, είναι μ. λόγια τη οπί. Σαν όλα αυτά που σκέφτεσαι, μην πα να κοιμηθεί. Με, με τρυπάει τρυπά μοναξιά μ. μου και τα δυνατό έχω. Και φωνάω όταν κάτσω, τον ξεφτινάει αυτό. Είμαι νύχτα και αυχή, είμαι, είμαι, είμαι, είμαι γελίο και καλά. Μου αφήνει να έχει ένα και, και με στα άγρια χαράματα. Στο, Στο σπίτι θα γυρίσω και ελπίδα θα έχει τραύματα. Τραύματα, τραύματα. Άγρια χάρα με τον πιαν. Αλλη μια νύχτα, αδιανό, μια μέρα μοναχό. Και ο κακό μου είναι αυτό να γίνεται πιο δυνατό. Και έτσι πάλι προσπαθώ μια να κρυμπιστώ. Να το ξέρω πω τη λύση την κρατάω μόνο εγώ. Δεν βαστώ κάτι στα χέρια μου, είναι και η δύναμή μου. Να, να φτιάξω την αρχή αφιά, αυτή την αυγία ζωή μ. μου. Μη γελά, και σ ακούστηκε χαζό. Αυτό ένιωθαν να πω και σ' ακούγεται αφιά, κοινό. Αν είναι πειμα η ζωή, τότε μίση στη χουργή. Δεν μασάω, κασπονάω, περιμένω την αυγή. Αν είναι πειμα η ζωή, τότε μίση στη χουργή. Δεν μασάω, κασπονάω, περιμένω την αυγή. Είναι ότι αντιπάλλο σε μένα Και το ξέρω, βαθάνω στη συνήθεια, γι' αυτό και υποφέρω. Τώρα η μοναξιά μου στα ζαργά μέσα στο βράδυ. Κι αυτό που πια χρειάζομαι, είναι τη σαμπή στο χάδι. Είμαι ο αντίπαλο σε μένα, και το ξέρω. Βαθάνω στη συνήθεια, γι' αυτό και υποφέρω. Τώρα ήμουν αξιά μου στα ζαργά μέσα στο βράδυ. Κι αυτό που πια χρειάζομαι, είναι τη στο χάδι. <Τι> στα μονοπάτια, τα έχω τόσο περπατήσει. Με μένα, έχω μιλήσει, και μου βρω μια πράγματα μου και πήγοντο ζητώ. Τόσο οριζωμένο, δύσκολο να του ξεφύγω. Και είμαι εδώ, πάλι εγώ να ταξιδεύω. Το μυαλό και να ψάχνω για τη φλόγα που με κάνει δυνατό. Γι' αυτό και ακουμπώ στι δυο μικρέ χαρέ μου. Στι όμορφε στιγμέ μου, σε στρατοσφαίρε δικέ μου, το παλεύω και ξεφεύγω. Και για λίγο χαλινεύω. Πατώ, φιλάρα πάλι πίσω με τραβάει. Το νιώθω με ρουφάει. Με ρουφάει. Η μάχη προχωράει, Κι έτσι νιώθω σε ένα σκοτεινό χαμηλά. Και το θέλω. Και σε, σε Τα παρατά, γιατί υπάρχει το πρωί. Και μετά από το σκοτάδι, νικητή είναι η αυγή. Και εγώ θα είμαι και εκεί όταν ο ήλιο τον ατέλει. Και οι αχτίδε του θα σκίσουν το σκοτάδι σακουρέλι. Και οι αχτίδε του θα σκίσουν το σκοτάδι σακουρέλι. Είμαι ο αντίπαλο εμένα και το ξέρω. Πατώντα τη συνηθία, γι' αυτό και υποφέρω. Τώρα έμοναξιά μου στα τζαργά μέσα στο βράδυ. Και αυτό που πια χρειάζομαι είναι τη σαμπή στο χάδι. Είμαι ο σε μένα και το ξέρω. συνηθία, γι' αυτό και υποφέρω. Είμαι ο και το ξέρω. Βάλω στη τη και αυτό και υποφέρω. Τώρα είμαι μου στα ζάρια μέσα στο βράδυ. Καθόπου πια χρειαζόμενε τη αυγή το χάδι. Είμαι ο αντίπαλος σε μένα και το ξέρω. Βάλω στη τη και αυτό και υποφέρω. Τώρα είμαι μου στα ζάρια στο βράδυ. πια χρειαζόμενε τη στο χάδι. Και αυτό που πια χρειαζόμενε τη στο Και αυτό που πια χρειάζομαι τι αμπιστοχάδε το χάδι και αυτό που πια χρειάζομαι τη αμπιστοχάδε στο χάδι τάσα το χάδι Κάθε βράδυ κάθε βράδυ ψάχνουν αμπιστοχι κάθε βράδυ Κάθε βράδυ ψανο τι αμπιστοχάλι Κάθε βράδυ κάθε βράδυ ψάχνω τι αμπιστο κάθε Κάθε βράδυ κάθε βράδυ ψαχώ τη αμπιστο χάδι μα ειχο θα είμαι εκεί όταν όλο τα ανατέλλην Μαιώ θα είμαι εκεί όταν όλο τα ανατέλλην Λοιπόν, αυτό ήταν το νύχτα και αυγή. Στην προσπάθεια λοιπόν με τι διασκευέ που λέγαμε νωρίτερα, ελπίζουμε μέσα στα μελλοντικά μας σχέδια να καταφέρουμε αυτές να τις ε, εκδώσουμε και κανονικά, έτσι επειδή αυτά τα κομμάτια τα έχουμε αγαπήσει αρκετά. Ε, στην προσπάθεια λοιπόν του να διασκευάσουμε κάποια κομμάτια, διαλέξαμε και κάτι τελείω διαφορετικό. Ε, παρότι στα ακούσματά μα. Είναι μέσα καλλιτέχνε όπως ο Γιάννης ο Αγγελάκας. Δεν ήθιστε να συνδυάζει τη μουσική του με το hip hop. Έτσι λοιπόν διαλέξαμε ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια του, το οποίο λέγεται «Ο χαμένος τα παίρνει όλα». Να το διασκευάσουμε και ελπίζουμε να σας αρέσει το αποτέλεσμα και σε εσά. Στου στους ουρανούς με ζάρια και χαρτιά Και ξαφνούς στα σκοτάδια μας γκρεμιστικές με, φορά. με φορά. Τώρα κρυώνεις και πεινάς σε εμάς Για σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρόλα Μη δίνει σημασία απ' όλα γίναν βιαστικά Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια Το ξες πως είναι κερδισμένο τελικά Όποιος χαμόγελάει μπροστά στην καρμανιόλα Άπλωνε στα σύννεφα, την τσόχα και με μια. Ένα νεό να κέρδιζε. Σποντάροντα μια ώρα. Τώρα θυμώνει ξεφυσάς κι ολορωτά. που σταματάει αυτή η ακραία κατηφόρα. Μη δίνει σημασία, πολλά γίναν διαστικά. Κι αν δεν πρόλαβε να δει τραύπια λόγια, Το ξέρει πω είναι κερδισμένο. Τελικά, όποιο χαμόγελα μπροστά στην καρμανιόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζοχάρισε το λέει λέει και ζαριά. Στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μα μάθαιναν παλιά. Ο χαμένο τα παίρνει όλα. Μην κρινιάζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζοχάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μα μάθαιναν παλιά. Ο χαμένο τα παίρνει όλα. Oja me no stoppen ni hola, Oja me no stoppen ni hola, Oja me no stoppen ni hola, Oja me no stoppen hola, hola. O, cha m'n ouds, Met een geestje, ouds, daar verfijnt ie. Toen ik hier ben, laat maar staan en mijn zes, laat maar O sta perniola, la divisa si masia, quello che si tratta da una zona di triangola. Tocchiamo questo cameno, questo delicato, questo amontela, questa di la. Ocameno sta perniola. Bevida sul cris, toch Όλα. Ο χαμένο τα παίρνει όλα. Αυτό λοιπόν ήταν ο χαμένος του Γιάννη Αγγελάκα. Ε, κάπου εδώ θα σα απο... αποχαιρετήσουμε. Ε, να ευχαριστήσουμε πραγματικά πάρα πολύ τον Ιντερνετιακό Σταθμό βλέπω.org. Ήταν η εκπομπή το live τη εβδομάδα, ελπίζω να περάσατε πάρα πολύ καλά. Είμαστε οι feeling. Μπορείτε να μα βρείτε και στην ιστοσελίδα του Facebook για οποιαδήποτε επικοινωνία. Να σα καληνηχτήσουμε λοιπόν με ένα κομμάτι το οποίο δεν το έχουμε κυκλοφορήσει ακόμα, το παίζουμε σε live. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να το βγάλουμε και λέγεται War. Και είναι ένα κοινωνικό κομμάτι. Το πρώτο μέρος μιλάει ουσιαστικά για το ότι το κακό ντύθηκε καλό και προσπαθεί να μας ξεγελάσουν, ειδικά στην εποχή μας. Και το δεύτερο είναι το κουπλέ του Νίκου, που πραγματικά εύχομαι κάποια στιγμή αυτά που λέει τα περισσότερα τουλάχιστον να ξυπνήσει ο κόσμος και να τα κάνουν. Καληνύχτα από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. να μην έχει την όψη θανάτου πήρε μαζί του φαρέτρα και βέλη πήκε κρυφά μέσα στην αγγέλη γελάει πλατειά, μιλάει γλυκά τρώχιζει τα βέλη κι ανάνε χμηρά Βλέπει λοιπόν στα χρόνια αυτά φορέσαν ηλικία αυτοαπροβιά τώρα που οι πόλεμοι κηρύσουν την ειρήνη και στην ασφαλεία πετάνε την ευθύνη μία φοβία, τρομοκρατία και γεννά την ανάγκη για προστασία ελευθερία, μία παροδία και μα μας ταΐ Αν πει κρατικά σου, μου φάνε το αίμα. Αν τρελοί βασιλιάδε με βρωμικό στέμα. Αντρομοκρατία και προπαγάνδα, μια κοινωνία στα θέλω κι εσά. Είναι ο φόβο, μα εισφέραμε στο όπλο του. Και η αδράνεια, σύμμαχο στο κόλπο του. Η απαξίωση του στρέφει το θυμό μα. Και δυναμονικά κάθε μέρα το γιαχτό μα. Κοσμιοκύλιστα σμένο, γιοντάρι με μανίο. Σε κλέψατε θα έρθει να πάρει το ψέμα. Θα γίνει θύλια στο λαιμό σα. Και η απομόνωση θα είναι αδερφό σα. Είναι πίστη μα, το τόξο μα μέλο. Και δε στο τέλο. Παλεύουμε και μάθει με στένο ψυχή μας μεστομένος, γιγάντας θυμωμένος βράδειες ψηλά, ήρθε η ώρα για το τέλος Φωτιά σφυρί με μεταξύ κριμάς η να βγούμε από τη λύθη μας Έχουμε πάρει στα χέρια μας την τύχη μας πολεμιστές που γράφουμε το παραμύθι μας Είναι η μάχη σκληρή και τόσο ευλίπονη Μέσα από αυτή όμως γνωρίζεις την τιμή Και τώρα πια δεν περιμένουμε για θαύματα Και οι εχθροί μας θα σβήσουν τα χαράματα Γεμάτους λύσα θα μας βρίσκεται μπροστά σα. Και εδώ το φόβος μας θα βρει τα βλέμματά σα. Κι όσο γεμίζουμε με τρόμο την καρδιά σα! Σχεία θα γίνουμε που τρώει τα όνειρά σα! Ίσως ο μύθος που φαντάζομαι να μείνει στο μυαλό μου Ίσως να άλλαξε για πάντα τον εαυτό μου Μα θα φωνάζω ως που να βρω το χαμό μου Δεν θέλω άλλους που να θέλουν το καλό μου Δε θέλω άλλου που να θέλουν το καλό μου. Δε Σα τα, τα μάτια, μάτια μας βρέθηκα να Ήρθε η ώρα να πληρώσουν όσοι φτενέ. Πότε βούστε τα παραμύθια που μα λένε. Για σαν Άbal. τα μάτια, σαν τα η ώρα να πληρώσουν παραμύθια που μα λένε.